«Μαργαρίτα, είσαι έτοιμη». «Έτοιμη μάνα, έτοιμη, το λάδι και το άναμα να βάλω». Και κατέβηκε η Μαργαρίτα βιαστική στο κατόγι να βάλει το λάδι και το άναμα. «Κάνε παιδί μου, κάνε ξανά πενιγριά, πότε θα φτάσεις, θα πας τερνή και θες τι δεν θα βρεις». Και εξακολούθησε μιλώντας μοναχίτη. Ποπο τι κόσμο θα μαζευτεί, στα μονοπάθια και στα τρεις από το πρωί περνούν πεζοί και καβαλάριδες. Κι έκαμε το σταυρό τη «Μεγάλη χάρη σου, Παναγιά μου, συμπάθαμε κι μένα, που δεν μπορώ η καψερή να έρθω να προσκυνήσω σε». Και ψάξε στην τσέπη της και έβγαλε ένα μαντήλι κοπιασμένο. Τόλισε και έδωσε στην κόρη της ένα σημαίνιο νόμισμα. «Πάρε, παιδί μου, κι άναψέ μου κι εμένα ένα κέρι». Έφυγε η Μαργαρίτα για τη χώρα με τη λειτουργία στο καλαθάκι το μορφοπλεγμένο και η γριά συνάφρισε τριγύρω τα εγγονάκια της να τους πει το παραμύθι το όμορφο, τα αληθινό. Ακούστε, παιδιά μου, ακούστε. Ο Θεός κάνει μεγάλα θάματα στον κόσμο και σημεία και τέρατα για να μας φανερώνει τη δύναμή Του. Γίνονται θάματα στα όρια, στα βουνά, στα, χουριά, στα χωριά και στις χώρες που κατοικούν άνθρωποι. γίνονται σημεία στη θάλασσα που ταξιδεύουν τα καράβια. Ο Θεός απλώνει παιδιά μου το χέρι του παντού και βοηθά που τον αγαπούν και τιμωρά που παραβαίνουν τη βουλή του. Τιμωρά και τους καλούς και τους παιδεύει να τους δοκιμάζει. Βοηθά και τους κακούς για να τους δείξει πως δεν είναι κακό σαν και δάφτους. Κοίνα τα χρόνια σαν ήμουνα παιδάκι σαν και εσάς, ο παππούς μου κι άλλοι καπετανέοι να χτίσουν ήπανε μια εκκλησιά. Πάνω από τη θάλασσα... Σ' ένα ψηλό νευράχο, για δόξα και τιμή της Παναγιάς, είπανε να τη χτίσουν. Και δώσαν άλλοι, τα λεφτά τους έδωσαν, και άλλοι εδούλεψαν κι αυτοί για να τελειώσουν τη δουλειά. Πρώτη μέρα πάρχισαν και ένας αρχιμάστορης, δεν ήταν της γνώμης να τη χτίσουν εδεκεί. Τούτο το μέρο «δεν μ' αρέσει, δεν είναι καλό, είναι πάνω στο πέλαγο και μέσα στο μάτι του καιρού». Ταχιά θα σκάψει η θάλασσα του βράχου τα θεμέλια, ταχιά θα τρύψει τα τυχιά η αρμύρα του κοιμάτου. Και σήκωσαν τα σύνεργά τους και άρχισαν τη δουλειά σε έναν άλλο τόπο που ατό του τον διάλεξε. Και όταν εσκόλασαν το βράδυ κάπου εκεί τα άκρυψαν και διαβήκαν. Μας σαν πήγαν το πρωί δεν έβρισκαν τα ράματα και τα μυστριά και τα σφυριά τους. Έψαξαν εδώ, τα ζήτησαν εκεί, και στο τέλο τα βρήκαν στον πρωτινό τον τόπο. Κάποιο από εμά θέλει να παίξει, είπε ο και μας παίρνει τα αργαλιά και μας τα κρύβει αλλούθε. Μα κανεί δεν έπαιζε. Μόνο άγγελος κατέβαινε τη νύχτα και έδαινε τα σύνεργα. Και έγινε το σημείο τρεις φορές, Κι άμα κατάλαβαν το φάμα, φοβισμένοι, το σταυρό του σημαστόριε κάμανε. Και όλο ο κόσμο έψαλε στη Θεοτόπολη τα την έχτισαν την εκκλησιά, παιδιά μου εκεί που η Παναγιά το επιθυμούσε και το πρόσταζε, πάνω στο πέλαγο και μέσα στο μάτι του καιρού, για να τη βλέπουν από τα νυχτά οι γεμιτζίδες και στη φουρτούνα και στην καλοσύνη και να κάνουν το σταυρό τους και να ζητούν τη βοήθειά της. Και σήκωσαν τα τέσσερα ντουβάρια της και έκτισαν τον Άρθικα και τα ψηλά καμπαναριά και σταμάτησαν εκεί. Και θυμούμε που έμεινε η εκκλησιά έτσι πέντε χρόνια, δίχο σκέπη, γιατί δεν είχαν ξύλα να τις σκεπάσουν. «Μα μεγάλο, παιδιά μου, το χέρι του Θεού». Ήτανε τότε σ' άνοιξη, Μάρτης, Απρίλης ήτανε, Μάρτης, και Παλουκοκάφτης και έπιασε μια κακοκαιριά και έπιασε μια φουρτούνα που ήταν κύριε Λέισον. Ζημιές γεννήκαν στη στεριά, καταστροφές στη θάλασσα, μαύρα φορέσανε πολλοί. Μισοπνιγμένος τότε έπιασε ο καπετάν Σιδέρης στο λιμάνι μας. Ο καπετάν Σιδέρης ήτανε χιώτης χιό τη και πουλήν θάλασσας. Για τη θάλασσας. γιατί χιό κατέβαινε από τις πόλεις στα νερά φορτωμένος ξυλία. Μαντί να πάει προς τη χιό, το πείσμα του πελάου τον έφερε στον δόπο μας. Ήτανε του λόγου του πιστός, σαν είδε τη μισοτελειωμένη εκκλησιά, πρόσφερε με ευχαρίστηση για τον τελειωμό τη. είπε ο Μπυρίκος, που ήταν δήμαρχο στη χώρα». Ευχαριστούμε και η Παναγιά βοήθειά σου. Μα δεν κάμω άλλο αλυσβερή σημιά και ήρθες. Έτσι δά το πράγμα. Δεν μας πουλείς λέω το φορτίο σου. Άλλο τι θέλεις δημαρχέ μου, μα αυτό δεν γίνεται. Το έχω συμφωνημένο για τυχιώς. Λέω εγώ να τα στιάξομαι και τη ζημιά σου δεν τη θέλουμε. Όχι δημαρχέ μου, όχι κυρμπηρίκο. Μετά από δύο μέρες ο καπαιτάν στιδέρης αλπάρισε. «Μα κατάπου το, κατά το λέει και η Κυπαρινία των καλών αυτών οι γυναίκες το μαγιά χειρεύουν, πάνω πει την άνοιξη, στάση δεν έχουν οι καιροί εμπιστοσύνη. Γελάστηκε και ο καπετάν Σιδέρης και κινδύνεψε. Πάνω πανήχτηκε στο πέλαγο, πήρε ο καιρός να αλλάζει μούτρα. Κι ώσπου να πεις να καλοποιείς και να καλοεξετάσεις, ο ουρανός σε να καταστρέψει όλη τη γη, μα στραπές, με βροντές, με χαλάζει και μανέμους που τάραζαν το πέλαγο στα βάθη και ξερίζωναν τα δέντρα στη στεριά. Απόγευμα ήταν και μες στο χαλασμό και στο αραγάνι εκείνο ακούστηκαν τα σήμαντρα και ο ήχος από τα ψηλά καμπαναριά σκορπίστηκε και χάθηκε στους τέσσερις ανέμους. Χτύπησαν τα σήμαντρα και συναζότανε στις εκκλησιέ ο κόσμος για να ψάλλουν στη Θεοτόκο χαιρετισμού. Ο χαιρετισμ Περνώντας μπρος από τη μεσετελειωμένη εκκλησιά και πηγαίνοντας στον Άι Νικόλε για να διαβάσει, παραμιλούσε μέσα του. «Πότε θα κάνει Παναγιά, να τελειώσει τούτη η εκκλησιά σου, εδώ να σε δοξάζουμε και να σε μεγαλύνουμε». Και όταν από εκείνο το μέρος το μάτι του αντίκρισε μπροστά στον κάβο τον καπετάν Σιδέρι να, να θαλασσοβέρνεται, ευχήθηκε γι' αυτόν ο αγαθός γέροντας. «Βόηθα που ταξιδεύουν, Παναγιά». Σκέπε και αυτόν στη σκέπη σου, μητέρα του Θεού, που δέρνεται και πνίγεται στη θάλασσα στο κύμα. Ο καπετάν Σιδέρης πάλευε. Ένα σκουπίδι με τον άγριο θυμό της θάλασσας. Μα πού μπορούσε να βγει νικητή, που κι ξέρες και οι βράχοι έτρεμαν και κλονιζότανε στην ορμή των κυμάτων. Μια κάπνη πέλαγος και αφρός πέρα ως πέρα τα πέραγια, τα στεφάνωνε. Πράσινες φωτιές η θάλασσα έβλαζε. Τα φρισμένα κύματα ένιαζαν άσπρα πρόβατα που ερχότανε κυνηγημένα από το πέλαγος. Κοπάδι στη στεριά. Και απλωνόταν ο αφρός μέσα στην άμμο και χτυπούσανε τα κύματα στους βράχους και ανεβαίναν ως τα σπίτια τα νερά και τραντάζαν τα θεμέλια και έτριζαν τα παράθυρα και οι πόρτες και αντιβοούσε μια βοή τη θάλασσας και του ουρανού και τη ταιριά που οι ανέμοι την έπαιρναν και την εσκόρπιζαν, την εσκόρπιζαν στα νέφη και εκείνα την τρέχανε στα πέρατα της γης. Ο καπετάν Σιβέρης πάλευε. Ένας λάκος ανοιγόταν ως τα βάθη και τον κατάπινε στην άβυσο. Θα και ένα βουνό πάλι τον σήκωνε πανύψηλα σαν ένα παιχνίδι. Διμένος μέστες μαύρες νητσεράδες του, στεκόταν ακίνητος στην πρίμνη, κρατώντας το τιμόνι δυνατά. Ορμούσε το κύμα στο κατάστρωμα, τον έλουζαν από το κεφάλι τα νερά, μα αυτό στεκόταν βράχο και ορμήνευε τους ναύτες με τη χοντρή φωνή του, λάσκα, δύρα, μάινα φλόκο. Μα ήρθε μια στιγμή που κι αυτό στάχασε. Είδε το χάρο με τα μάτια του και το αίμα του έγινε από το κύμα παγερότερο. Ορθώθηκε η θάλασσα βουνό κατάμονο. Το κύμα, μαύρο σάβανο, ξεδιπλώθηκε και σκέπασε το καράβι ολόκληρο και σύγκορμο το τράνταξε βοήθη ακούστηκε από την πλώρη μια φωνή κι ύστερα δεύτερη άνθρωπο στη θάλασσα Κύστερα τρίτη φωνή πιο δυνατή επρόσταξε ρίχτε σκηνή μωρέ σκηνή ρίξτε κι έμειναν ύστερα άλαλη κι έγινε κίτρινο σαν το κερίο καπετάνιος σαν είδε το γιο του μες στη θάλασσα σε τούτη τη στιγμή σήκωσε τα μάτια του ψηλά να ζητήσει βοήθεια από εκεί που μονάχα σε τέτοιες ώρες μπορεί να περιμένει κανείς. Και όσο έστρεψε τα μάτια του τα αντίκρισαν αντίκρισα πάνω στο βράχο τη μισετελειωμένη εκκλησιά και ανέβηκε από τα στήθια του βαθιά, στα χείλη μια τρανή φωνή και απελπισμένη. Όρτσα, βόηθα, Παναγιά. Και έφερε το καράβι του γραμμή και τάραξε κάτω τη εκκλησιά στο βράχο. «Κάτι θέλει να μας πει το σημερινό σημάδι αφέντη», είπε ο γιος τον πατέρα. Και δίχως εκείνος να απαντήσει, φοβισμένος, μα και με σκυμμένο κεφάλι, πορεύτηκε στην εκκλησιά και πίσω του ακολούθησε όλο το πληρωμά του. Γονάτισαν εκεί σε μια απόμερη γωνιά και όταν οι ψάλτες έψελναν τι υπερμάχο στρατηγό, του καπετάν σιδέρι τα χείλη να το θέλουνε, φανέρωναν μέσα στην ψυχή του, τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Και έλεγε πάνω στον ίδιο ήχο «Συμπάθα με Παναγιά, συγχώρα με Παναγιά, που τη, βολή, που τη βουλή σου δεν επρόσεξα και θέλησα να αντισταθώ μπροστά στο θείο θέλημά σου». Έτσι το θέλει Παναγιά. Ο καπετάν Σιδέρης χάρισε όλο το φορτίο του στην εκκλησιά και ο κόσμος μαζεύτηκε και έκαμαν λιτανία στη Θεοτόκο και σκεπάστηκε έτσι η εκκλησιά. Και από το θάμα τούτο πήρε το όνομά τη Θεοσκέπαστη, γιατί από το Θεό, παιδιά μου, σκεπάστηκε. Από τότε κάθε χρόνο, σαν απόψε, μαζεύεται όλο το νησί να προσκυνήσουν την εικόνα και να ζητήσουν τη Σπαναγιά στη Χάρη. Έρχεται από τη Σύρα και ο Δεσπότη, έρχονται από την Αθήνα και οι Υπουργοί και τα Βασιλικά Καράβια, και γίνεται μεγάλη παράτα, με μουσική και με στρατό, και γυρίζουν την εικόνα σε όλε τι μεριέ. Πηγαίνουν την εικόνα προ τη θάλασσα. Να ευλογηθούνε τα καράβια, να γανιδέψουν τα νερά, περνούνε την εικόνα από τα σπίτια, από τα περβόλια και από τα χωράφια. Σ' όλα τα παραθύρια καίνεμο μοσχολίβανα και ανάβουν κεράκια, και η Παναγιά κάνει καλά του ανήμπορου, και δίνει και καρπίζουν τα δέντρα και τα σπαρτά. Κι έκανε γριά του σταυρό τη, μεγάλη χάρη σου Παναγιά μου. Συμπάθαμε κι εμένα που δεν μπορώ η καψερή να έρθω να σε προσκυνήσω.